Έλα, μεγάλε. Έλα. Έχω ένα προβληματισμό. Τι. Δεν ξέρω ποιο μαδομόνι να παρατηρήσω. Αυτό τη μπάρκα καινούριο ή του ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθησέ με. Και εμεί τι κάνουμε, σύντροφοι και Τι κάνουμε! Τι κάνουμε! Το ίδιο είναι. Εγώ νομίζω ότι θα έμενα στο μπάρκα καινούριου που μοιραστήκαν τον ίδιο κόμενο. Ναι, ρε Γαμότο, και στο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζονται τον ίδιο πρόεδρο με τον Τζίπρα. Αυτό να γίνεται χαμό και κυμαδό. Ναι, ναι, όχι. Εκεί μοιράζονται την ίδια αριστερά, α πούμε. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Ε. Τι να κάνουμε, Αλλά γι' αυτό διε... σου λέω μπάρκα καινούριου, είναι και πιο έμπειρο το ξεκατίνιασμα αυτέ. Μα και αυτή δεν είναι. Δηλαδή, σε τέτοιε περιπτώσει, πα στο original. Έχει δίκιο. Για άλλη μια φορά έχει δίκιο. Πώ διάλεξε ο κόσμο το μιτσοτάκι, σου λέει τώρα ανάμε σε δυο μνημονιακ Και λέει τον Αφεντικό, όχι τώρα τον ε, τέτοιο που το παίζει. Ελα μάνα μου, ελα μάνα μου. Έλεγα, έλεγα. Καλή βροχερή και δροσερή εβδομάδα. Αχ, rainy day, rainy day. Ε, ε, ε, ναι, ναι. Πέρπολ rain, πέρπολ rain, πέρπολ rain. Purple rain. Καλλιτέχνη και μεγάλο δημιουργό και θεό χωρέσω να έτσι. Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, να σου πω το επιστέγασμα. Τώρα να πω, δεν ξέρω τη σούμα να πω πώ θα το εκφράσω. Μετά το συνέδριο αυτό που έγινε τελείωσε χθε. Το μόνο που μου μένει στο μυαλό, σαν σου είπα, σαν σύνολο στη σούμα, είναι αυτό που λένε. Αλαλαπταχύει, λιτών, να σε Το χασελάκι τώρα ξέρει να κάνει το τσιμετάρισμα γύρω-γύρω. Γιατί ξέρει την ταφόπλακα επάνω, Μετά κάνουν τσιμετάρισμα. Θα βρεθεί και κάποιο να βάλει το σταυρό και τι φωτογραφίε, Και του αναβλέπω στο 3%. <ομίσαι> το θέμα είναι να ξυπνήσει ο κόσμο. Να ξέρω εγώ να γράμμα το δω και κοπανιέ σε κάποια στιγμή. Πώ θα ξεφορτωθούμε το χουρνομάτι, Κοπανιέ από το γέλιο, δε κοπανιέ. Όταν φύγει του βλέπει, από το γέλιο Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι ο απτο αντισύριζα μέτωπο. Μαζιμ! Σε μισό, σε μισό, σε μισό! Δηλαδή εσύ περίμενε να ξεφροντωθεί στο κουρλομάτι, με τον άλλο που φοράει τα δύο νούμερα μικρότερα του το κάμψου και τον παρελθόν του κοντό. Όχι, παλικάρι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Α. Και ούτε είμα αυτή τη άποψη. Απλά βλέπω το γουρλωμάτι, ξανά, κάτι αγρότε, κάτι αστυνομική, κάτι στρατιωτική, κάτι Και άσχημα πράγματα. τα βλέποντας αυτούς που κυβερνάνε και τον νημού σε αυτή την περίπτωση, άσχημα πράγματα γέννησε. Ναι, ναι και το βλέπω να ξαναγεννάει καμιά σαρική πάλι, ξες, τίποτα δέντρα να ψηφίζουν. Γνωστή το τσόξαπη, είναι η χειρότερη μορφή δεξιάς και η ιερέα κόμμα του Καραμαλή είναι άγγελος μπροστά σε αυτό που κυβερνάει σήμερα. Συκτά τα κολομμέρια, πάει. Γεια σου, Τζαλιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνει. Όμορφε, εσύ. Έχει καλά, Ξέρει, Αυτό που πάθανε οι συνεδριακοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο που παθαίνουμε και μερικοί την που σε παίρνουμε τηλέφωνο που χτυπάει, χτυπάει και λε θα το σηκώσει. Και νιώθει ότι είναι αστερούγισμα μέσα εδώ στην καρδιά. Α, το νιώθει. Με, και μετά το λόγο και λες, πω πω. Τι πάτε με την ληγο παραπάνω; Φωνάζαν φωνάζαν αυτός εκεί πέρα που βούρλισε. Τη φωτογραφία του Σαντο Χίτλερ εκεί πέρα στο کنگρέσο, Lindenberg που φωνάζει ο Ριόταν, αυτός που λέγε για τα ευρώ. Κατι στο ευρώ μας. Δεν μπορείς να να επισπίσεις μιες τη τηλεόραση. Δεν μπορείς αυτός να επισπίσεις μιες τη τηλεόραση. Καλά εντάξει, είναι. τώρα μην κάνει ατυχεί συγκρίσει. Τώρα αυτό είναι το θέμα σου. Ατυχή, ε. πάει Ο καλά έκανε, καλά έκανε. Ρεαλιτήριε. Τι, ναι, εγώ γιατί. Πε μου ποιο ξεφύλο, έχω φτάσει τώρα σε επεισόδια του Φλεβάρου του 23. Είμαι ένα χρονοπίζω. Οκ, okay, ταξί το έχω. Φλεβάριο του 23 ποιος... σκύλε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω δι... να συράσω ότι θα γίνει η επόμενη χρονιά. Άστα να πάνε. Δεν έχω βγει από την διαδικασία. Καντάρουμε όμω ξεκίνησε από κάτι παλιέ εκπομπέ. Κάτι ακούω γύρω γύρω, κάτι ξαναμίζουμε. Να σου πω ποιον έχετε βάλει στο SoundCloud και βάζει τα επεισόδια και τα βάζει με παύλε και κενά και καθέτο και όπω να ναι. Επιονέχουμε βάλει τώρα ή καλή δουλεύαν. Άμα το βγάλω τα αυτού. Όπω καταλαβαίνει, όποιο βρήκαμε. Να σου πω Ορθώσω. Δεν μπορώ έτσι να μην τα επεισόδια, Ράβηξ, δάβη, τις μου. Α, πήγες να μου. να πει τα και το σα έχει Ναι, ναι, ναι γιατί δεν είναι μεγάλα, δεν έχω φάει πολύ αυτό, αυτό ή, ή πολιτικά θε, <Κι> <μαλακίες Κι> δεν μπορώ. Ε, είναι και αυτό τώρα, <Κι> ε. Ε, μην με εκθέτησε παρακαλώ. <Κι> να σου πω το παίζω φανατικός ακροατής, κάνε μου κουί. Α, δεν είσαι, το παίζεις <Κι> Το παίζω, το παίζω, ναι. Αναλόγως με το κουί θα βγει, για πες. Okay, ποιο είναι το Διογέννης, διογέννης πετσαπίδουλα είναι άσταφτα αυτά, τώρα το έβγαλες, μαφία ας Λοιπόν, ας. άλλο, ποιο είναι το επώνυμο, Άλκη. Τερερέ, πάρταρε πάρταρε πάρτα ρε, πάρτα ρε 2 Τι πάρτα νούμερο, πετίνεις είναι <laughs> νομίζω <laughs> ότι τα βρεις <βρίσκοντας>, κιόλα, σα χλαμάρα <laughs> Και που τα ακούς, τα ακούς, έλα σε έχω, σε έχω, άστα αυτά Ναι, καλή σα ημέρα ο κύριο Βαγιάννη. Μπαμπα Γιάννη, όχι σαν το ουζο. Συγνώμη. <laughs> <laughs> ότι συγνώμη μα έλεγα σε ένα πιτσαπιδού. Θα το σωστό. Έχει χίλια συγγνώμη. Έτσι το είχαμε σημειώσει. Θα σα ζητώ συγνώμη, Είχα λύσει με το τολογιστή, σα είχα πάρει πιέσει χλήσει. Εμεί είμαστε από ενέργεια και μου είπε ότι θέλετε <laughs> προσφορά και βέβαια επαγγελματικό τιμολόγιο. Έχω. Και έχω. μου είπε πάρετε τον κύριο εγώ εγώ το γραφειό σα, ζητώ <laughs> συγνώμη. Δεν πειράζει, εντάξει <laughs> ότι είπαμε. Εντάξει. Εντάξει, εσεί παίρνωτε λίγο προσφορέ. Sí, sí, Η φταίωση αν την έχετε Τα ντολμαδάκια. Όχι, τα καλά, δάντανε. Ε, τώρα καθαρή δευτέρα θα τα πάρουμε κι αυτά. αυτά. Τα βλέπει. Λοιπόν, είδα, είδα. Αυτά τα ντολμαδάκια παράγουν ή, ρεύμα. Eight. Όχι, τα καημένα, καμία σχέση oh, δεν έχουν. Κρίμα, ήθελα να κάνω ρεύμα του κλοπίτσα, άκλευα μια κονσέρβα. Ωραίο ήταν αυτό, λοιπόν. Καλό, λέω μερικά χαριτωμένα. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. γιατί. Προσπαθώ κι εγώ, εδώ. Καταλαβαίνω. Εδώ, ποιο λέει αστρία στου φίλου του γίνεται stand-up comedian, σίγαν. Ναι, σωστό κι αυτό. Για πείτε μου. Εσεί ενδιαφέρειστε για επαγγελματικό. Για επαγγελματικό, ν Δεν μπορώ του εραστέχνε. Λοιπόν, εσά τώρα, επειδή είστε το Κίκυρο, το γνωρίζετε αυτό υποχρεωτικά, στο επαγγελματικό. Έχουμε πρόγραμμα με 13,3 και με 1 ευρώ παγίο. Τσάμπα. Δεν ξέρω, αν κοροϊδεύετε, δεν ξέρω αν έχετε βρει Αυτό είναι. Απλά μου υπολογιστή, θα με βγάλετε πολύ από τη δύσκολη θέση. Γατώνει ο λογιστή. Καλά έκανε ο λογιστή, καλά έκανε. Όντω δεν ηρωνεύομαι, είναι όντω καλή τιμή. Έχω, στο επόμενο θα στάδιο θα μου δίνετε και λεφτά, από ό,τι καταλαβαίνω. Αφιτε τι έπειγεστε τώρα. Mm. Τέλο πάντων, θέλετε να σα στείλουμε σε κάποιο email την προσφορά του συμβόλου να δείτε, δεν ξέρω. Ναι, σημειώνεται πλημέι. Να βεβαίω, βεβαίω. Γράψτε ναι. λίγο. Ναι, ναι. Ελληνοφρένια, παπάκι. Με δύο L. Ναι. Ωραίο. gmail.com Ωραίο. Εντάξει. Έγινε. Εντάξει, κύριε Να είστε καλά. Και συγγνώμη που σα άλλαξα το όνομα. Σιγά καλά. Καλή συνέχεια. Εντάξει, εντάξει, να είστε καλά. Καλή γεια συνέχεια σου. σε ό,τι κάνετε. Γεια, γεια σας. Γεια σας <χει> Πριν, να σου πω. Και τι πειράζει. Άκουνα... Το ξέχασες, πάει τέλειο, στα έχει μας. είναι σημαντικό, είναι σημαντικό για σένα μπορεί να είσαι στα τέτειες, αλλά σημαντικό για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, yeah, υπάρχει μια τέλο πάντων ομαδούλα που λέγονται εκπαιδευτικοί. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από σχολείο σε σχολείο και υποτίθεται ότι του πληρώνει το κράτο διφορικά. να το έδινε 15 λεπτά το χιλιόμετρο. Εδώ και πόσα χρόνια. Από πριν σε και η εκεί μας, το Γενάρη το έκανε 20 λεπτά το χιλιόμετρο. Ρε, τους Έχουμε ισοπεδώσει. Θέλετε και, α, και απεργίες, δεν τρέπεστε λίγο. Μια Θα κλείσουν όλα ρε την Τετάρτη, όλα στην απεργία, κάτω στον δρόμο. Έλα Αποστολή. Έλα. Καλά εσύ. Καλά. Εδώ. Τι να κάνουμε αυτά που βλέπουμε. Ο άλλο ρε φίλε μιλάει για το Βελιχέ, ότι μιλάει για το ΕΑΜ τέλο πάντων και κάτι κάθε... που στηρίζει τον Κασελάκη ρε φίλε. Τα ιερατεία μα έχουν προδώσει χιλιάδ Να μην ξεκινήσω από τη Βάλκησα, να μην ξεκινήσω πόσο συνέβολα στη δολοφονία του Βελοκιώτη. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ε, τίποτα. Ψυχαμένοι. Εντάξει, να σου πω, συγγνώμη, αλλά κάπω πρέπει να περνάει και ο χρόνο ευχάριστα. Ναι, ναι, μόνο αυτό. Αυτή είναι μια τραγωδία, παροδία. Ότι να πει, δηλαδή, εγώ ψήφιζα από το 88. Ευτυχώ σταμάτησα εδώ και μια τετραετία. Αλλά έχω απογοητευτεί τόσο πολύ που, δηλαδή, λέω τόσο καιρό τι μαλακίε ψήφιζα. Ακού κάτι συνέδρου και τρελένε, ελέξα εγώ Ψήφιζα με αυτό το ίδιο κόμμα, ρε, που τόσα χρόνια είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω με τίποτα. Απίστευτα πράγματα. Έλα. Κουβανό λόγο, τι κάνει. Καλά, εσύ. Α, καλά. Για δύο εκδήλωσει θέλω να σου πω. Αυτή την Κυριακή 1 του μήνα στη Νομική θα κάνουμε μια εκδήλωση με του μπριγαδίστε. Σου έχω πει τόσο καιρό να κάνουμε μια εκπομπή, δεν με Είναι τα παιδιά που πήγαν τον Ιούλιο και τον Δεκέμβρη στην Μπριγάδα και θα μιλήσουν και για τι εμπειρίε τη Μπριγάδα, δηλαδή τη αποστολή τη εθελοντική εργασία που γίνεται στην Κούβα και για την καθημερινότητα και την κατάσταση στην Κούβα όπω είναι σήμερα με τον αποκλεισμό. Στο Αμφιθέατρο 2 στη Νομική, το απόγευμα τη Παρασκευή. Και μετά στι 11 του μήνα, το Δικηγ Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Διεθνού Δικαστηρίου Νοέμβρη τη Βρυξέλλε για την καταδίκη του αποκλεισμού. Θα μιλήσει ο Δημήτρη Ωκαλτσόνη, που ήταν και δικαστή εκεί στο δικαστήριο, είναι καθηγητή τραγουματικού δικαίου στην Πάντιο, και ο Γιάννη Ωραχιώτη, εκπρόσωπο από την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων και ο Πρόεδρος τη Κούβα. Τη Δευτέρα 11 του Μάρτη στο Δικηγορικό Σύλλογο. Όποιο ενδιαφέρεται και θέλει να στηρίξει η Κούβα, τον περιμένουμε. Αποστολή! Έλα! Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία! Επίσης... Είστε καλά, καιρό και δυνατός. Νέκτη απορρόδω. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, καθώ θέλω να αποτίσω ένα φόρο τιμή στην Αμαλία Φλέμπινγκ, η οποία σαν σήμερα έφυγε και έκανε έναν τιτάνιο αγώνα να βοηθήσει την Ελλάδα όπω μπορούσε. Ένα μικρό φόρο τιμή για όλα αυτά τα πεπραγμένα που έκανε και βοήθησε με το δικό τη τρόπο την Ελλάδα μα. Είμαστε έτσι όπω είμαστε. Έστω, έστω, έχουμε μείνει μια με αγάπη. Έλα, Μωρή, καβλό, είσαι ξερισμένη. Τι που να Μαλάκα, σου πει, με κατά αγρότες, δεν με τα μου κι εγώ. Και εγώ. Αλλά εγώ ξεκίνησα πρώτο. Μαλάκα. Έχω για τον κασελάκι να πούμε να. Αυτά τα δεν μπορώ. Ε, Είναι πάνε, που μα θα... έχει ο συμπολίτες μου, συμπολίτες μου, και, δε, ρε, έχω άλλο. Συμπολίτες μου. Επιδείξατε. Ναι, μαλάκα, τι τσίρκο είναι αυτό, Σύριζα. Μαλάκα, χθε που έβλεπα, διάκελμα προ τον Στέφανο. Στεφανάκο, μου άκου, αγοράκι μου. Τι δουλειά έχει εσύ με τα λέσια του άπλητου, με τα λιγδωμένα τα μαλλιά του κουράδε σαν το φίλι, τον καρανίκα, τη βλάχα αυτή που μπήκε χθε και σου μπήκε να πούμε εναντίον. Τι δουλειά έχει, αγοράκι με σε όμορφο παιδί γυμναστριακό δικό μα. Ο κόσμο μου έλεγε, είσαι ελπίδα μα, σπίδα μα. Τραβά τον πρόεδρο το μισοτάκι να σε φτιάξει, ρε Που ασχολείσαι με τα λέτσια τα μπουρδέλα. Θα το βγάλει στο διάγγελμα και θα σε γαμύρει. Είσαι κασελακικό. Ρε μαλάκα, ο κασελάκη είναι ό,τι καλύτερο εμφανισιακά και σωματικά και υγιή άνθρωπο έχει εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν είναι Γιώργος Παπανδρέου ή ο Μητσοτάκη. Έλα βρε μαλάκα, εντάξει, μη, ο Μητσοτάκη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Α, μην μην ξεχνιόμαστε τώρα τι ρίζε. Δεν θέλω μαλακίε. Τώρα... Λοιπόν, σιριζέω Όψιμο, τα γεράματα, έλα σε παρακαλώ. Μητσοτάκη, πάρ' το Στέφανο μαζί σου Να γαμίστε και να δέρνετε Στέφανε, ας τα λέσια τα μπουρδέλα Αυτά είναι μπουρδέλα Αυτά θα τα βγάλεις όλα, θέλω να τα πεις Όλα Ρε μου δεν με βγάλες ο γιατί Δεν με βγάλες Έτσι γουστάρε ρε μαλάκα τι θες σου βγάλε με περιμένα να τα ακούσω Άβριο μαλάκα Μπορεί και όχι Θα να σε γαμίσω, στο έχω ξαναπεί Άρα όχι